Στο προηγούμενο μάθημα, όπως θα θυμούνται όσοι δεν έλειψαν αδικαιολόγητα, σχεδιάσαμε ένα σύντομο βιογραφικό σκίτσο του Πετράρχη και τον αφήσαμε στη Φλωρεντία να συναντά επιτέλους τον κατάτη νεότερο του Βοκάκιο. Εκεί αρχίζει το ουμανιστικό, ας πούμε, κεφάλαιο της βιογραφίας του Πετράρχη, το οποίο προϋποθέτει τον Βοκάκιο. Αντί να αναπλάσω αυτήν την εικόνα, θα την αναπαραγάγω απλώς, όπως εν την αποτυπώνει ο Βάλτερ Μπέρσιν στο εξαιρετικό συγγραμμά του «Ελληνικά γράμματα και Λατινικός Μεσέωνας» από τον Ιερόνιμο ως τον Νικόλαο Κουσανό. Το βιβλίο έχει εκδοθεί το 1998 σε μετάφραση του Δέλτα Ζήτα Νικήτα απ' τις εκδόσεις «University Studio Press». Ο Φραγκίσκος Πετράρχης αποτελεί καμπή τόσο στις λατινικές όσο και στις ελληνικές σπουδές. Όπως όλη η δυτική του 14ου αιώνα, αντιμετώπιζε με περιφρόνηση τους συγχρόνους του Έλληνες και εκτιμούσε ελάχιστα ή καθόλου τη βυζαντινή τους λογοτεχνία. Σπουδάζοντας όμως με εντατικό ρυθμό τους Λατίνου συγγραφεί, σπουδή που άρχισε νωρίς, συνάντησε τους κλασικούς Έλληνες συγγραφείς. Στον Κικέρονα, στον Σενέκα, στον Μακρόβιο, στον Σέρβιο, στον Βαλέριο Μάξιμο, στον Απουλίο, στον Τερέντιο, στον Αυγουστίνο, στον Λακτάντιο, συναντούσε συνεχώς ελληνικά χωρία και Έλληνες συγγραφεί. Είναι αποκαλυπτικό να διαπιστώνουμε πόσο αδύναμος στεκόταν μπροστά σε αυτά τα ελληνικά κείμενα ο Πετράρχης, τουλάχιστον στην πρώιμη περίοδο της ζωής του. Το περίφημο χειρόγραφο του Βυργιλίου που είχε στην κατοχή του, ο Βεργίλιου Αμπροσιάνου, περιέχει γλώσσες τις οποίες προσέθεσε ο ίδιος ο Πετράρχης σε διάφορες χρονικές στιγμές της ζωής του. Στα παλαιότερα τμήματα αυτού του γλωσσαρίου συναντούμε συνεχώς παραθέματα που σταματούν απότομα με τη λακωνική παρατήρηση ελληνιστή. Τότε ο Πετράρχης δεν είχε καμία ελπίδα πως κάποτε θα ήταν σε θέση να γεμίσει αυτά τα κενά με τον κατάλληλο τρόπο, αλλιώς θα είχε αφήσει ελεύθερο χώρο για το σκοπό αυτό. Ωστόσο αργότερα, χάραξε σε ελληνική στρογγυλόσχημη γραφή στο βιργίλιό του διάφορες λέξεις. Εν μεταξύ, είχε αποκτήσει Κάποιε στοιχειώδεις γνώσεις ελληνικών. Ένα από τα βοηθήματα που χρησιμοποίησε προς τον σκοπό αυτό ήταν ο τρίγλωσσος του Γεράρδου του Χουί. Μια καλύτερη δυνατότητα εκμάθησης ελληνικών παρουσιάστηκε όταν ήρθε στην Αβινιόν ο Βαρλαάμ του Σεμινάρα και μας άφησε, πρέπει να προσθέσω, στο έλεος του Γρηγορίου Παλαμά, των φονταμενταλιστών ησυχαστών και των παλαιοημερολογητών διαδόχων του. Ο Πετράρχης πήρε μαθήματα από τον Βαρλάμ και με τη σειρά του δίδαξε και αυτός λατινικά στους Ιταλοέλληνες. Άρχισε να μελετά Πλάτωνα. Φαίνεται όμως ότι τα μαθήματα τελείωσαν και ο Πετράρχης έμεινε το ίδιο ανικανοποιήτως όπως πριν από δύο αιώνες ο Ιωάννης του Σαλίσμουρη που είχε πάρει και αυτός μαθήματα ελληνικών από κάποιον Ιταλοέλληνα. Ο ενθουσιασμός του Πετράρχη για τον Πλάτωνα ανάγεται πάντως σε αυτή τη φάση της ζωής του. Ο Πετράρχης, στη μέση μιας αριστοτελικής την πούμε περίοδου, μεταπηδά από τον φιλόσοφο των σχολαστικών στον προγενέστερο φιλόσοφο, από τον Αριστοτέλη στον Πλάτωνα, στον συγγραφέα που περισσότερο από κάθε άλλο συγγραφέα τιμούσαν ήδη ή ύστεροι Βυζαντινοί. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήδη από αυτά τα χρόνια ο Πετράρχης Είχε στα ράφια της βιβλιοθήκης του ένα χοντρό κώδικα με το ελληνικό κείμενο του Πλάτωνα. Ένα κώδικα για τον οποίο τον ζήλευε πολύ ο Βοκάκιος. Ο Πετράρχης απέκτησε αργότερα και δεύτερο ελληνικό κώδικα. Τον Όμηρο. Το έτος 1348 γνωρίστηκε στη Βερόνα με τον Νικόλαο Σιγυρό, έναν απεσταλμένο της Κωνσταντινούπολης. Αυτός του έστειλε το έτος 1353-54, τον ποθητό του «Κώδικα του Ομήρου». Ο Πετράρχης, μετά το διάλειμμα με τον Βαρλαάμ στην Αβινιόν, δεν είχε κάνει τίποτα για τα ελληνικά του και γι' αυτό δεν μπορούσε να διαβάσει το βιβλίο του Ομήρου, που το είχε υποδεχτεί με τόσο μεγάλη χαρά. Το αγκάλιασε όμως με δάκρυα και είπε στενάζοντας: «Ω, μεγάλε άντρα, πόσο εύχομαι να σε ακούσω». Επίσης, προσπάθησε να βρει κώδικες του ίσιοδου του Ευρυπίδη και του Σοφοκλή. Τελικά όμως έμεινε μόνο με τα δύο ελληνικά του χειρόγραφα, τον Πλάτωνα και τον Όμηρο, ενώ η βιβλιοθήκη του ήταν τόσο πλούσια σε λατίνου κλασικούς. Οι γνώση της ελληνικής λογοτεχνίας που είχε ο Πετράρχης εξαρτώνταν, όπως συνέβαινε και με τους περισσότερους Λατινομαθείς τότε, από τις διαθέσιμες Λατινικές μεταφράσεις. Και ο ίδιος διέθετε σημαντικό αριθμό μεταφράσεων. Επειδή όμως δεν υπήρχε ακόμη καμία λατινική μετάφραση του Ομήρου, έπρεπε και αυτή να δρομολογηθεί, έτσι ώστε να μπορέσει ο Πετράρχης και οι φίλη του να γνωρίσουν επιτέλους τον Ομήρο. Το έτος 1359 γνώρισε ο Πετράρχης στην Πάδουα τον Λεόντιο Πιλάτο από την Καλαβρία. Αυτός που ήταν μαθητής του Βαρλάμ, του φάνηκε πως είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να ετοιμάσει τη μετάφραση του Ομοίρου, που τόσο επιγόντος χρειαζόταν. Έβαλε τον Λεόντιο να μεταφράσει δοκιμαστικά τα πέντε πρώτα βιβλία της Ιλιάδας και φαίνεται πως έμεινε ικανοποιημένος. Ωστόσο δεν ήθελε να κρατήσει κοντά του αυτό τον καλαβρό, του ήταν αντιπαθητικός. Ο λεόντιο πάλι δεν ήθελε να μείνει στην Ιταλία. Τον ήλκυε η Δυνητική Βαβυλώνα, η Αβινιόν, όπου θα μπορούσε να διεκδικήσει μια επισκοπική έδρα, ακριβώς όπως ο Βαρλάμ. Την εμπλοκή αυτή την έλυσε ο Βοκάκιος, παρακινώντας τη συνειωρία της Φλωρεντίας να ιδρύσει για το Λεόντιο θέση λέκτορος της ελληνικής. Το αργότερο, λοιπόν, από το 1361 άρχισε να διδάσκει ο Λεόντιος ελληνικά στη Φλωρέντια. Ο Βοκάκιος έμαθε κοντά του τα ελληνικά και τα έμαθε κάπως πιο ουσιαστικά από ό,τι ο Πετράρχης κοντά στο Βαρλάμ. Ταυτόχρονα ο Λεόντιος μετέφραζε τον Όμηρο και παράλληλα την Εκάβη του Ευρυπίδη. Αναμφίβολα αυτό το έκανε λαμβάνοντας υπόψη του τα μαθήματα των ελληνικών που έκανε στη Φλωρέντια γιατί ακριβώς με την Εκάβη άρχισε να διδάσκει τον Ευρυπίδη, σύμφωνα με τη Βυζαντινή σχολική παράδοση. Η κεντρική του εργασία, η μετάφραση του Ομοίρου, ολοκληρώθηκε το 1362. Τα υπόλοιπα ο Λεόντιος τα διέκοψε, γιατί δεν ήθελε να μείνει κι άλλο στη Φλωρεντία. Το έτος 1365, σε μια θαλασσοταραχή, τον χτύπησε κεράφνος και πέθανε. Οι μεταφράσεις του Λεοντίου ήταν τελικά απογοήτευση για τον εντολοδότη της εργασίας. Η καταλέξη μεταφραστική απόδοση του Μεσαίωνα μπορεί να είχε νόημα για κείμενα όπου το σημαντικότερο ήταν η επιστημονική ακρίβεια. Στα ποιητικά όμως έργα είχε καταστροφικά αποτελέσματα. Ο Πετράρχης πέρασε στο παρασκήνιο τη ιστορία των ομυρικών μεταφράσεων αφότου μπόρεσε να μεσολαβήσει για να πάει ο Λεόντιος στη Φλωρεντία. Στην πραγματικότητα χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι να δει τη μετάφραση του Καλαβρού. Χωρίς τον Πετράρχη ωστόσο, δύσκολα θα είχε πραγματοποιηθεί το έργο σε αυτά τα χρονικά όρια. Ο Πετράρχης λοιπόν ένιωθε πως είναι μια μορφή ιανού και ήταν πράγματι μια μορφή ιανού όσον αφορά τα ελληνικά του ενδιαφέροντα. Τα ενδιαφέροντα αυτά είναι τυπικά για το Μεσαίωνα από πλευρέ. Βασικά, τα ελληνικά περισσότερο τιμώνται παρά σπουδάζονται. Λείπει η ορμή που είναι απαραίτητη για τη χρήση των λιγοστών βοηθημάτων και δυνατοτήτων για τη γραμματική κατάκτηση της γλώσσας. Τα ελληνικά παραμένουν ένα είδος διακόσμησης των λατινικών. Ωστόσο, παρατηρούμε κάτι εντελώς νέο. Τα ελληνικά βιβλία που αγκαλιάζει ο Πετράρχης δεν είναι πια το ψαλτήριο τα Ευαγγέλια και θεολογικά κείμενα. Είναι ο Πλάτων και ο Όμηρος. Τα χριστιανικά ελληνικά υποχωρούν. Περνά στο προσκήνιο η αρχαιότητα. Στη δυτική συνείδηση λοιπόν αρχίζει η ουμανιστική μετατόπιση των αξώνων. Μακριά από τη θεολογία και τη φιλοσοφία, πίσω στην ποίηση, την ιστοριογραφία, την επιστολογραφική τέχνη, τη ρητορική. Μακριά από όλες τις μισητέ σχολαστικές επιστήμες, πίσω στην καλλιτεχνική ελευθερία του ατόμου. Μακριά από το Μεσαίωνα, πίσω στην αρχαιότητα. Στη Φλωρεντία κατανόησαν τον πετράρχη καλύτερα από οπουδήποτε αλλού. Ο Βοκάκιος επανέλαβε στο έργο του «Genealogiae Deorum Gentilium» την παλιά άσκηση. Να τοποθετεί ελληνικά παραθέματα μέσα στο λατινικό του κείμενο. Μετά το λιουτπράνδο τη Κρεμόνα, που είχε ζήσει το 10ο αιώνα, ήταν ο πρώτο δυτικό που κατήχε πάλι καλά αυτή την τεχνική. Στο δικό του αντίτυπο των Γενεαλογίων, έγραψε μια σειρά εκτενέστερων ομυρικών παραθέματων με ελληνικά γράμματα και σημείωσε στην ΝΟΑ, επιφέροντα κάποτε μερικέ βελτιώσει, τη μετάφραση του Λεοντίου Πιλάτου. Ο Βοκάκιος χρησιμοποίησε για αυτό το σκοπό ένα ελληνικό μικρογράμματο αλφάβητο ανάμικτο με κάποια κεφαλαιογράμματα στοιχεία. Δεν μπορούσε ακόμη να εργάζεται χωρίς λάθη και μερικές φορές είχε επίσης και δυσκολίες κατανόησης. Κατέβαλε τεράστια προσπάθεια για να ανακατακτήσει εκείνη τη ρέουσα μετάβαση από τα ελληνικά στα λατινικά που τόσο θαύμαζαν οι αρχαίοι συγγραφείς. Ωστόσο, ο χαρακτήρας του βιβλίου του μεταβλήθηκε από τους αντιγραφείς που ενσωμάτωσαν τις μεταφράσεις στο κείμενο. Τελικά όμως, η εργασία του βοκάκιου ήταν επιτυχής. Σε αυτόν ανάγεται ένα από τα χαρακτηριστικά του ουμανιστικού ύφους, η ανακατάκτηση του ανοίγματο σε πρωτότυπα ελληνικά παραθέματα. Το πορτρέτο συμπληρώθηκε τώρα. Ο Πετράρχης, που από το 1353 εγκαταστάθηκε στην Ιταλία, εδώ και λίγα χρόνια έχει αποσυρθεί λίγα μίλια νοτίως της Πάδοβα, στο Αρκουά, στείνοντας μια αναπαράσταση του προσφύλου του Βοκλής. Πεθαίνει στις 18 Ιουλίου του 1374 και θάβεται εκεί, στο σημερινό Άρκουα Πετράρκα. για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Ποροπούλης.